Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ελληνοφένεια ξανά στα ραδιοφωνά σα. ς Κατά το ίμιση και κάτι ακόμα τηλεφωνικά. Ε, ανατρέπουμε τη ροή του προγράμματο ς αναγκαστικά λόγω του φεβριού τη Φόβη. Γεννήματα. Και έχουμε και ο τρόπο ς που θα βρεθούμε αυτή τη βδομάδα. Θα είναι λίγο περίεργο ς λόγω του χτυκίου που χτύπησε και εμά του κορονοϊού. Τον Θήμιο δηλαδή. Θα είμαστε στο στούντιο Μιλόν. Και στο τηλέφωνο από το κρεβάτι του πόνου <laughs> Καλό μεσημέρι, καλημέρα. Δεν έ χ ε ι κανένα κρεβάτι του πόνου, το περνάω、Δεν、πολύ λαφριά. Δεν έχει κ α ν α πόνο, το περνάω πολύ λαφριά, ευτυχώ. ς、mm. Είμαι καλά, δηλαδή ν ι ώ θ ω κάτι τώρα. Απλά πρέπει να εξαντλήσουμε το δεκαήμερο τη ς καραντίνα ς για του εμβολιασμένου. Ξεκίνησε την προηγούμενη Δευτέρα που κάναμε τεστ Rapid στην δουλειά. Εντοπίστηκα εκεί θετικό, έφυγα αμέσω. Οπότε, οχτώ μέρε σήμερα, άλλε δύο, μέχρι την Τετάρτη είμαι κλεισμένο ς μέσα στο σπίτι. Από Πέμπτη και μετά, α π ε λ ε υ θ ε ρ ώ ν ο μ α ι κι εγώ, παρελάβνω, φωνάζω, ζήτω το έθνο και βγαίνω έξω. Να, να, είδε. Στη, στην κοινωνία. Όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Ναι, νομίζω, ναι. Με τον έπειτο τρόπο. Για τα, να, τ για τα μηνύματα τ ο ν κ ό σ μ ο από την πρώτη μέρα που το γράψαμε, ξέρω εγώ, το ανακοινώσαμε την Τρίτη. έ Ακόμη και του ς άλλου ς που λέγανε εκεί τα διάφορα. Συμβαίνει αυτό στα social media. Έτσι κι αλλιώ η ανθρωπογένεια είναι must. κ α ν α δυο μου αρέσαν έτσι με σηματάκια ελληνική ς σημαία ς που λέγανε Ξεπεράστε το για να σα ς βρίζουμε επίση ς όρει. Αυτά ήταν ωραία, όντω. ς Αυτά ήταν ωραία μηνύματα. Ήταν και Τώρα, κάτι άλλο σκ, κα, σκατόψυχα που λένε ότι. ν μην γυρίσετε ποτέ κτλ. Αυτά γράφονται δυστυχώ για όλου και, και ε, γράφονται γ ι π ο ι ο Επαθαίνει κάτι που δεν θα γραφτούν και για μα. ς Είναι λογικό, δεν του ς δίνουμε σημασία. Το καλό το είναι ότι χωρίς το, το, το περνά ς ασυμπτωτικά μ α από ό,τι είπαμε. Τίποτα, μόνο、Γενικότητα. είχε κλείσει ο λαιμό、mm. για λόγου ς στατιστική ς και επειδή όλοι ψάχνουμε και τα λοιπά, δεν ξέρουμε που το, που το κόλλησε. Είμαι ολιασμένο. Το 1η ι ο υ ν ί ο έκανα τη δεύτερη δόση. Πάντα υπέρ του εμβολίου, χωρί να είμαι υπέρ τη υποχρεωτικότητα. τ υ μ ι α λ θα ξαναπούμε με την ευκαιρία. έ ν ο ύ κ Το οποίο έχει υποχωρήσει σχεδόν όλο. Δεν είχα ποτέ πυρετό. Δεν είχα ποτέ κεφαλαλγίε, ς μυαλγίε. ς Μια χαρά. Α, και δεν έχω γ ε ύ σ η και ό σ π ρ σ η την π ε ρ ί φ η μ ι ανοσμία. Α. Η、πέντε. οποία από χτε έχει αρχίσει σιγά σιγά να υποχωρεί. Δηλαδή, στο βάθο ς μυρίζω κάποια φαγητά και κάποια. Α, με τι φαγητό το κατάλαβε. Με μια μπανάνα. Α, <laughs> α. Μύρισα λίγο μπανάνα και λέω: α, η μπανάνα μυρίζει. <Εε>... Ο,、okay, ο γάιταρο ς το... πετάει, τα γνωστά. Ε, ναι, οκ,、okay, εντάξει. Όχι, ήταν ελαφριά. Ε, το πέρασα ελαφριά και περίμενα θα το πέρασα ν ελαφριά, να σου πω, χωρί ς βέβαια να ξέρει, επειδή ήμουν εμβολιασμένο. ς Δηλαδή έ ν ι ω θ α μ π ο ρ ο ύ να ν ήταν και ά λ λ ι ώ τα πράγματα, γιατί ξέρουμε και άλλου ς εμβολιασμού, δεν το περνάνε όλοι ελαφριά.、That's, η、όντως. συντριπτική πλειοψηφία το περνάει ελαφριά. Αλλά αυτό που βοηθάει στη σ υ π ε ί π ν α Εντάξει, θα περάσει. Εντάξει, δεν είναι, είναι και η ψυχολογία, είναι κάποιε ς βιταμίνε, υγρά, πολλά που λένε οι γιατροί και τ α τ ο ι π ά γ μ α τ α Όχι υπάτροι, μόνο, μόνο αυτά, προφανώ ς θα κάνει. Το λ α ν ρ ώ δ ο και αυτά α λ λ ά αν ε, δεν είχαμε τα εμβόλια και χτύπαγε κάποιον άνθρωπο ο ιό πριν ένα χρόνο, τέτοιε ς μέρε, ς δεν ήξερε ς ποια θα είναι η εξέλιξη. Ενώ τώρα με τα εμβόλια κατά 95% ξέρει να το περάσει λ α θ ρ ί α ν α εκτό από ί ε Αυτό σε βοηθάει ψυχολογικά, θέλω να πω. Ναι, σ ω Τετονώνει, γιατί δεν κάνει ς αρνητικέ ς σκέψει ς που θα μπορούσε να κάνει ς άλλη φορά. Άλλη στιγμή, πέρυσι, πριν ε, 6 μήνε, πριν το εμβόλιο. Ναι, ναι, ναι. Οπότε σου δίνει όλο αυτό, φαντάζομαι βοηθάει και την ίδια την ε, αντιμετώπιση του οργανισμού προ ς τον ιό. Έτσι κι αλλιώ, ς ωραία. Οπότε οδεύουμε λοιπόν προ ς το τέλο ς τη καραντίνα ς τη ς δικιά ς σου σιγά-σιγά. Έτσι ναι. θα πάμε λοιπόν αυτή τη βδομάδα ελληνοφρενικά α υ τ έ ς τ ι ς 4.30. Με το τηλέφωνο δεν είναι ότι καλύτερο. Ό, αλλά... δεν καλύτερο όχι, δεν είναι καλύτερο. Α το πάμε έτσι παεραία, τύπου ελληνοφρενία τη ς Πέμπτη. ς <laughs> Σε καθημερινή δόση. Αλλά τηλεφωνικά την Πέμπτη είναι 28 Οκτωβρίου έτσι κι αλλιώ.、Uh -huh. Και την Παρασκευή επανερχόμαστε δ δυναμικά... υ Τη πολιτική προστασία, ς τα πρωτόκολλα και όλα τα υπόλοιπα. Ναι, ναι, που μα ς λέει、αυτό. βγαίνετε κανονικά έξω μετά τη δέκατη μέρα. Εγώ από την πέμπτη βγαίνω έξω δηλαδή. Αλλά θα αφήσουμε άλλη μ ι α την ενδέκατη να βγω. Από την πέμπτη που έ ρ ε τ α Βγαίνετε βγαίνεις... έξω και ζείτε τη ζωή σα ς γιατί μα πήραν και τηλέφωνο. Η από, την μπ, από, την, μπ, από την πέμπτη που έρχεται, όχι την πέμπτη, πέμπτη, πέμπτη, πέμπτη μέρα, γιατί ακούστηκε λίγο σαν παρονομεί. ό χ ι κ α Μετέδιδα με εγώ αυτέ ς τι ς μέρε. Δεν μπορώ να βγαίνω έξω. Ναι, ναι, σωστό. σωστό. Από τη δέκατη μέρα και μετά, ε, ενώ τι ς τρει τελευταίε ς δεν έχει σύμπτωμα,、mm -hmm. μπορεί ς να βγει ς κανονικά έξω. Ναι, ναι, ναι. Αυτή είναι η οδηγία από την πολιτική προστασία γιατί με πήραν τηλέφωνο, μιλήσαμε, επικοινωνήσαμε με του ς γιατρού ς και το δικό μου και του εδώ. Ε, τα ίδια λένε όλοι. Η αοσμία είναι θεωρείται σ ύ μ π τ ω μ α Αυτά αυτά είναι τα θέματα. Η ανοσμία, όχι, η οποία φεύγει, του λέω, δεν είναι. Να τίνεσαι. <laughs> Νομίζω ντύνεσαι. δεν είναι θέμα τη σήμανση. Ζακέτα να βάλει. ς <laughs> Ναι, βάζω ζακέτα. εντάξει.、Mm. Κρατάω την οδηγία. Έχουμε και άλλου ς συναδέλφου ς από τα παραπολιτικά που νοσούν. γ Πάνε καλά όλοι. Γιατί πάνε καλά. Πιο σαν, σαν κ εσένα, άλλοι με κάνανε λίγο πυρετό. Αλλά γενικώς, ναι, λέει... ναι, ναι, ναι, ναι. Σε καλή、ναι. κατάσταση π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο Είχαμε έκτακτο、ναι. θέμα το σήμερα ανατροπή του προγράμματο έτσι κ αλλιώ. Δυσάρεστο πολύ θέμα με τον ευνίδιο θάνατο τη ς Φόβη ς γεννηματά. Προφανώ ς υπήρξαν κάποιε ς επιπλοκέ, ς από χθε ς το βράδυ μάθαμε.、Ναι. Και επιδεινώθηκε ραγδαία η νόσο που εκδηλώθηκε με ένα υπαρτικό σοκ. Οπότε、ναι. πριν από κάποια ώρα έφυγε από τη ζωή, ευνηδίω. Όχι μία πολύ... ώρα, νομίζω, 12 και 4 γιατί τα παρακολουθούσα κι α εγώ, βγήκε και ανακοίνωσε τον Ευαγγελισμό. Πολύ ε, νέα. Ήτανε... Πολύ νέα, όχι... συμπαθή ς προσωπικότητα, πολύ. Εντάξει, χωρίς ιδιαίτερες Μεταρνητικά που έτσι κι αλλιώ、okay, τα έχουμε ζήσει και επί διακυβερνήσεων, αλλά δεν έχουν σημασία αυτή τη στιγμή. Όχι, ναι,、με、56 χρονών. α μια νέα γυναίκα 56 χρονών με μικρά παιδιά. Νεότατοι που το είχε π ε ρ ά σ κ ε ι στο παρελθόν, το είχε παλέψει, επανήλθε το, ο καρκίνο ς και τελικά νικήθηκε ο οργανισμό. ς Από ό,τι τώρα, επειδή και τα κανάλια διακόπτουν και υπάρχουν αφιερώματα, ήδη από τα 43 εμφάνισε, στην ηλικία των 43, από ό,τι διάβαζα και εγώ πριν, εμφάνισε τον καρκίνο. Στο μαστό έκανε αυτά που έπρεπε να κάνει. Είχε καταφέρει να νικήσει τότε, όπω λέμε, αυτή τη λέξη. Και 13 χρόνια μετά ξανά ήρθε η μετάσταση πριν λίγο καιρό. Πριν ελάχιστο καιρό ήταν στη Βουλή. Μάλιστα, πριν λίγε ς μέρε ς λ α δ ή αγόρευε. Στο Πασόκ παίζαμε μια δήλωσή της, εμείς τη ς που εμεί ς πάντα παίζαμε δηλώσει φόβη γεννηματά. Ήταν συμπαθέστατη πάντα. Έβγαζε αυτή τη γλύκα και το δυναμισμό. Δεν είχε κανεί να πει κάτι κακό για τη Φόφη Γεννηματάκη. Όχι, φ α ν τ ά ζ ο υ ς Περισσότερου ς προέδρου, ς π ο μ ε του Πασόκ, πάντα όλο και κάτι. Δεν... Μόνο Πασόκ. Όχι, όλων τ ω κ Όχι, όλων των, αλλά θέλω να πω, α πούμε, συγκεκριμένα του Πασόκ. Ε, η Φόφη ήταν από αυτού που δεν είχε να πει και πολλά,、Εγώ、τουλάχιστον για、να. την π ρ ο ε δ ρ ί α τη. Όχι, δεν Και το εισέπρατε και ο κόσμο, ς και δεν μπορούν να γραφτούν και πολλά αρνητικά σχόλια σε σχέση με αυτά που όπως γράφονται για όλου. ς Τίποτα, ακόμη και στη δύσκολη στιγμή. Γιατί τα social media είναι κόλαση, δεν, δεν συγχωρούν τίποτα. Καλά. Δεν, και μου κάνει εντύπωση που ε, έχει μιλήσει η ίδια για την αρρώστια τη, ς εδώ δεν πρόλαβε να παλέψει τίποτα. Σε αυτή τη φάση δεν πρόλαβε να παλέψει ο ά π ο Από ό,τι φάνηκε σε αυτό, ναι. Δηλαδή, και μάλλον ίσω είχαν δώσει κάποια μηνύματα οι γιατροί ότι θα είναι πιο δύσκολο γιατί αυτό όπω ήρθε και από την υποψηφιότητα. Ναι, α λ λ ά δεν、εκλογών. είχαν πει ότι κινδυνεύει άμεσα η ζωή τη. Δεν είχε βγει κάτι τέτοιο. Δεν ε χ ε β γ ε σε εμά, τουλάχιστον. Θα έκανε εξετάσει, θα έκανε θεραπείε, θα έκανε αυτά που πρέπει να κάνει. Αυτό ήταν τελείω ξ α φ σ κ α έ κ α ν Και επειδή ήταν και παράδειγμα η φ ό β η γεννηματά α, ανθρώπου που ξεπέρασε και ζούσε κανονική ζωή, όχι απλά κανονική, με την οικογένειά τη, ς πρόεδρο ς κόμματο. ς Με ό,τι ένταση μπορεί να έχει αυτό. Με δυναμισμό μεγάλο και σε όλη、υποχρεώσει, τη σ ν π α ρ ο υ σ ί α και χ ρ ε ώ τ ε ι άπειρα. Και εκεί και εκεί και α ν τ α ο ξ ε ρ χ ό τ α ν άριστα σε όλα αυτά. Μα στην, προηγούμενη, προηγούμενη, στην προηγούμενη επέμβαση που είχε κάνει, λίγε μέρε μετά είχε παραστεί και στο, σε、Κατερθή. ένα συνέδριο του Πασόκ. Τι τ α Ναι, ναι, ναι. ναι. Οπότε ένα ς λόγο ς που έπεσε σαν βόμβα όλη αυτή η είδηση και σ ό κ α ρ ε ήταν και αυτό. ς Ότι ήταν παράδειγμα για πολλά π γ ά γ μ α τ α και τη χρησιμοποιούσαν. ε Και είχε και την γενναιότητα που δεν το έχουν όλοι. Α ς πούμε, και έσπασε ένα ταμπού που μίλησε δημοσίω για αυτό ναι, ναι, ναι. η φόφη. Εντάξει, αυτό και... Το είδαμε και από την Ντόρα Μπακογιάννη πρόσφατα. Και η Ντόρα πρόσφατα, βέβαια και εκεί είδαμε. Τα social δεν συγχωρούν ό λ ε σε αυτά. Η ανθρωποφαγία που έ ύ χ ο ν τ α ν τώρα τα, τα χειρότερα, φαντάζομαι που και στη φόφη κάποιοι άλλοι μπορεί. Δεν ξέρω. Ναι, ναι, ναι. Είναι κάποιοι άρρωστοι άνθρωποι, είναι μια μειοψηφία αρρώστων ανθρώπων, πραγματικά δυστυχισμένων όσο δεν μπορεί να φανταστεί κανεί ς και δεν περνάει από το μυαλό κανενό, που ενώ κάποιο είναι άρρωστο και κατάληξε να πεθάνει, του γράφουν να πεθάνει. Βρέθηκε πάντω. Το, το, το, το, το σωστό μέσο κ ο ι ν α λ ό γ ο α ν ε ν ό λ ο Τα συγκεκριμένα μέσα κοινωνική δικτύωση έχουν καλά, αρκετά έχουν προσφέρει στην κοινωνία, αλλά έχουν προσφέρει και πολύ σαπίλα. Και διαδίδουν τη σαπίλα και συνεχίζουν την σαπίλα. Ε, η φόφη, νομίζω, ήταν αυτό ένα παράδειγμα και πολύ, για πολλέ ς γυναίκε. ς Γιατί όταν περνά ς ένα τέτοιο λούκι, θε τα παραδείγματα τα φωτεινά. Είχα、ναι, να αυτέ ς που、γεννηματά. το πάλεψαν, αυτέ ς που μίλησαν γενναία γι' αυτό. α Και είναι και ένα, ένα μέρο ς που. Ναι, ο καρκίνο ς του μαστού είναι μια ασθένεια πλέον που είναι πολύ. σχεδόν ρουτίνα. Ρουτίνα και πολύ διαδεδομένη. Αντιμετωπίζεται、πλέον. στο ν συντριπτική πλειοψηφία. Και ένα από, και... από του ς μεγαλύτερου, υψηλότερου ς μάλλον, λόγου θανάτου την, των γυναικών. Συνεχίζουν Ήταν σύμπτωμα νομίζω, δεν ξέρω αν είναι τα στατιστικά, δεν τα έχω και πρόχειρα να σου πω. α λ ά τ Αλλά είναι σαν σύμπτωμα, είναι από τα πρώτα. Αλλά νομίζω ότι μετωπίζεται σε πάρα, πάρα πολλέ ς περιπτώσει ς και ζουν κανονικά και συνεχίζουν για πάρα πολλά χρόνια τη ζωή του ς οι γυναίκε. Ναι, ά ρ ε σ τ ο ε ί ν α ι δυσάρεστο. Τώρα βλέπω στη Βουλή, επειδή έχω ανοιχτή τη τηλεόραση, έχουμε... να πω ενό λεπτού. σ υ γ γ ν ώ μ ί λ η σ ε ο Τασούλα γιατί είναι πρόεδρο εν ενεργεία, πρόεδρο κόμματο. Δρομολογούνται και κάποιε πολιτικέ εξελίξει. Φαντάζομαι Να, θα παγώσουν και... λίγο οι διαδικασίε εκλογή ς Προέδρου. Προφανώ. ς Υποθέτω. Και... Βλέπο, Περιγράφοντα ς την εικόνα τη ς Βουλή, ς βλέπουμε την κοινοβουλευτική ομάδα του Πασόκα αυτή τη στιγμή που στέκονται τη ρ ώ ν τ τη α ς σιγή του ενό λεπτού και κάποια λουλούδια που έχουν αφήσει στο πόστο τη ς φ ό β ο υ τ ο έδρανο. τ ο έδρανο. γ ε ν η μ α τ ά ακριβώ εκεί μπροστά. Τα... Βλέποντα μπροστά τ ο Γιώργο Πανδέου, τ ο σ κ α ν δ α λ ί δ ι ό σ ο υ ς μπορούν να δ ι α κ ρ ί ν ο υ μ ε Έχουμε ένα ηχητικό απόσπασμα από μια συνέντευξη που είχε δώσει πέρσι, υ περίπου πριν ένα χρόνο, τον Ιούνιο, πέρσι υ τον Ιούνιο, η φ ο φ γεννηματά στην Ελεονόρα Μελέτη στον ΑΛΦΑ τότε και είχε μιλήσει για τη ν μάχη αυτή που δίνει, για το πώ ς διαγνώσει και την πρώτη φορά, τη δεύτερη. Α ς ακούσουμε το απόσπασμα. Είναι εξαιρετικά δύσκολο、Μιας、να σ κ έ φ τ ε σ α ι ότι τα παιδιά σου ε, μπορεί να μεγαλώσουν χωρί ς εσένα. Να σκέφτεσαι ότι μπορεί η μικρή σου να μην σε θυμάται καν π ω ς είσαι. Να μην θυμάται τη μορφή σου, να μην θυμάται τη φωνή σου, να μην γνωρίζει ς το χάδι σου. Τουλάχιστον εμεί ς ήμασταν πολύ μεγαλύτερε ς όταν του ς χάσαμε. Είχαμε προλάβει να ζήσουμε. Έστω αυτό το σύντομο διάστημα μαζί του, ς αλλά έντονο, με πολύ έντονε αναμνήσει ς από εκείνου, ς με πολύ αγάπη. Πήραμε πάρα πολύ αγάπη. Τρόμο ς με έπιανε στη λογική ότι μπορεί τα παιδιά μου που με τόσο κόπο, τόση προσπάθεια απέκτησα στη ζωή μου, θα τα άφηνα ξαφνικά μόνα του. ς Γιατί είναι, είναι πολύ οδυνηρό. Φοβόσασταν ή σα είχε περάσει από το μυαλό ότι μπορεί να χτυπήσει και στη δική σα πόρτα αυτή η ασθένεια. Δεν ξέρω αν προετοιμάζεσαι. Σίγουρα για αρκετά χρόνια ζούσα αυτό το, με αυτό το σκεπτικό. Ότι κάποια στιγμή θα χτυπήσει και τη δική μου πόρτα. Μετά η καθημερινότητα μα ς ξεπέρασε. Αρχίσαμε να ζούμε φυσιολογικά. Και το ξεχάσαμε. Το βγάλαμε από τη ζωή μα. Αλλά επανήλθε. Και αφού επανήλθε, μάθαμε να ζούμε με αυτό. ο φ ό φ ο λοιπόν, γεννήματα σε μια συνέντευξη που ε δώσει στην μελέτη πέρυσι. Είχε μιλήσει για όλη αυτή την περιπέτεια. Εγώ κρατάω από αυτό ότι ε, ενώ η ίδια έπασχε, ακού και το σκύλο στα ανάμεσα.、Ωραία. Ενώ η ίδια έπασχε, ε, ε, σκεφτόταν τα παιδιά. Ναι, πώ θα παιδιά τα φτάσει μόνα τη. ς Πώ θα είναι μόνα του ς τα παιδιά του. ς Ναι. Και συγκρίνοντα ς τον, το... τον εαυτό τη ς και την αδερφή τη, ς δηλαδή όταν έχασαν του ς δικού τη που ήταν σε μεγαλύτερη ηλικία. Ναι, ναι. Οι ίδιες, ναι, ο... ναι η οποία αδερφή τη επίση π Και η μητέρα τη ς είχε, είχε φύγει από αυτή την αρρώστια και ο πατέρα ς βέβαια, Γιώργο ς Γερματά. ς Και、ξέρω. πολύ σύντομα μεταξύ του, ς αν θυμάμαι καλά, το ν 9 4 προσπαθώ να θυμηθώ κάπου εκεί, είχε συγκλονίσει και τότε όλο αυτό. Στην ίδια ηλικία ήταν και ο πατέρα ς τη, ς περίπου όταν ήρθε. Ωραία, ναι. θα προσπαθήσουμε λίγο τώρα να αποφορτήσουμε την ε, κατάσταση. Επειδή θα... ακριβώ, αλλιώ、yeah. το είχαμε προγραμματίσει, αλλά είχαμε. επειδή βλέπουμε και νιώθουμε κι εμεί οι ίδιοι Την ξέραμε και προσωπικά. Εγώ δεν την ήξερα τη φόφη γεννήματα προσωπικά, αλλά η παρουσία τη ς και όλο αυτό έχει κάνει έχει αλλάξει τελείω ς το σκηνικό εδώ και μια ώρα. Και όλοι οι άνθρωποι συζητούν γι' αυτό.、Ναι. και Δεν μπορούν να φύγουν από αυτό. Και είπαμε να το φ ο ρ τ ί σ ο υ μ ε μουσικά λίγο, να δώσουμε χρόνο στη σκέψη του καθενό ανθρώπου να, να, να, αυτοί, να μπουν στη σειρά που πρε, θέλει ο καθένα να μπουν. Γιατί σε τέτοια γεγονότα ε, κάνουμε ταυτίσει, συγκρίσει, φέρνουμε δικού μα ανθρώπου στο νου. Ε, και, ε, το, λοιπόν, και το ξαφνικό του πράγματο. ς Και το ξαφνικό που είναι σοκαριστικό. Που είναι σοκαριστικό ενώ πριν λίγε ς μέρε ς βλέπει ς μια μάχη με πολιτικό, α Και είπαμε να、άνθρωπα. πάμε στι ς διαφημίσει ς μ ο υ σ ι κ ά όπω ς ακολουθεί. With you again. Because a vision softly creeping left its scenes while I was sleeping. you、uh -huh. Οι πολίτε ς μα ζητούν ασφάλεια, να είναι και να νιώθουν ασφαλεί ς και γι' αυτό ζητούν και δικαίω πολύ περισσότερη παρουσία τη ς αστυνομία ς στι ς γειτονιέ. ς Και το δικό μα ς μήνυμα, η δική μα ς στρατηγική είναι ότι θέλουμε να υπάρχει ασφάλεια παντού, ασφάλεια για όλου του Έλληνε, ς ανεξάρτητα από ηλικίε. Και αυτό μπορεί να το πετύχει μια αστυνομία η οποία θα είναι δίπλα στον πολίτη. Κύριε και γυναίκες περισσότεροι άνδρες 26 στα αστυνομικά τμήματα στο τμήματα ασφάλεια Λοιπόν, ε γ α ν π δ ο της Αντικής. Εκατός λ ο ς ασφάλεια η ε λ λ η ν ο φ ρ έ ν ι α είναι αυτή τώρα που ξεκίνησε και επισήμω ς μετά το ε ι ν ά λ λ α γ ή του κλίματο ς από τα δυσάρεστα τη ημέρα. Πάμε Α, με άλλα δυσάρεστα. Στα δυσάρεστα <laughs> παραμένουμε. Στα δυσάρεστα προηγούμενη ς ημέρα. ς ναι. Όχι τη σημερινή. Ναι, ναι. Ο κύριο Θεοδωρικάκο ς αυτό. ς Ο κύριο Θεοδωρικάκο. ς Όταν λέει ότι ε, να νιώθει ο πολίτη ς την ασφάλεια, εννοεί του ασφαλίτε. ς Μάλλον. Φαντάζομαι. Δεν ξέρω. Ποια ασφάλεια άλλη. Κάθε υπουργό που βγαίνει τα τελευταία 30 χ ρ ό ν Πηγαίνει και κάνει δηλώσει ς τέτοιε ς για την ασφάλεια、ναι. των πολιτών. Η ασφάλεια των πολιτών, μόνο με αυτόν τον τρόπο τη βλέπουμε γύρω μα. ς Γιατί βλέπουμε σε κάθε γειτονιά, σε κάθε πεζοδρόμιο, ε, είτε φανερό είτε κρυφό μπάτσο, να, να κάνει σ χ ρ ό τ η τ ε ς και να είναι επικίνδυνο ς και οπλισμένο. ς Και αμφιβάλλω κατά πόσο και κ α τ ε ρ τ ι σ μ έ ν ο και ελεγμένο ψυχολογικά είναι. Όχι, ε... και σωστά να ήταν, είναι ένα θέμα.、Ναι. Αλλά εδώ έχουμε άλλη μια δολοφονία. Ναι. Που δεν δικαιολογείται με όλα αυτά που περιγράφουν, με όλα αυτά που είπε η αστυνομία. Δεν δικαιολογείται. Ένα νέο παιδί το σκοτώσανε. Όσο, και να, βγουν, το παιδί, όσο, να όσο και να βγούνε μετά που λένε ότι θα δικαιωθούν και που είναι και πολύ πιθανό να δικαιωθούν γιατί συγκεκριμένα δικαστήρια θα του ς δικαιώσουν. Του ς αστυνομικού ς ότι ήταν σε άμυνα κτλ. Ναι, δεν αφιβάλλει κανεί ότι μπορεί να του βγάλουν λάδι. Ναι, γι' αυτό. Τι ς συνθήκε ς δεν τι ς ξέρουμε, δεν ήμασταν εκεί. Η αστυνομία δεν σκοτώνει άοπλο. Πουθενά δεν γίνεται αυτό. Υπάρχουν ε, με δέκα τρόποι πριν να αντιμετωπιστεί το περιστατικό, το θέμα. Διότι έτσι, αν σκοτώνεται ένα 18χρονο στα καλά καθούμενα, έτσι, με 38 σφαίρε ς ξαφνικά από 7 οπλισμένου, ς κινδυνεύουμε όλοι. Αυτό δεν είναι αίσθημα ασφάλεια ς που είπε ο Θεοδωρικάκο, ς αυτό είναι το ακριβώ ς αντίθετο. Μα 38 σφαίρε σε μία γειτονιά, οποιαδήποτε γειτονιά, προφανώ ς δεν υπάρχει. Μπορεί να π α ί ρ ν ε ι οποιοδήποτε από εκεί εκείνη την ώρα. Μπορεί να, να καρφωνόταν、λόγους. σε οποιοδήποτε τζάμι, σε οποιοδήποτε οτιδήποτε. Όλο αυτό για πολλού λόγου μπάζει, το έχει καταλάβει ο καθένα νοήμων σε αυτόν τον τόπο, εκτό από του υπουργού. έ Που βγαίνουν και το δικαιολογούν. Ο κατάλληλο β Οι 38 σφαίρε απάτσα η και πριν. Εάν έχει ανθρωποκτόνο πρόθεση. ε ί ν α ι π ρ ο α σ ί α τ ν ανθρώπων, αυτό σου λέει. Εάν έχει ανθρωποκτόνο πρόθεση και σημαδέψει 38 φορέ τρει ανθρώπου, ς δεν μένει κολυμπιθρόξιλο. Δεν είναι αυτή η περίπτωση εδώ, αλλά είναι προφανέ ς ότι δεν σημάδευαν του ανθρώπου. κ εδώ όμω ς πάμε τώρα για μια κοινωνική Ο, ο αριθμό των τόσο πολλών πυροβολισμών αποδεικνύει Να, ότι δεν, δεν είχαν ανθρωποκτόνο πρόθεση. Δεν... Δηλαδή τι κάνανε, παίζαν paintball. Τι εννοεί, Με πόσε ς στοιχειοθετείται η ανθρωποκτόνο ς πρόθεση. Πραγματικά. Σήμερα το πρωί τα είπε αυτά ο ά ν θ ρ ω π Γιουριάδη, ς του Σκάι που βγήκε. Τι θα πει δεν είχαν ανθρωποκτόνο πρόθεση, Πού ρίχνανε εκεί, Γιατί είχαν σφαίρε. ς Ότι、Άμα、θεωρούν ότι ε ί χ α ν ανθρωποκτόνο. Το κλέφτηκε στην πόλη. π α ί ζ ε τ α με τ η λ α φ σφαίρε. Αδειάζει το όπλο πάνω σε ένα αυτοκίνητο και σε ανθρώπου και δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση. Τι είχε, Ο Ισαγγελέα τ π ρ ο κ τ ο π ό ε σ η ε ί ν α θ Και ξέρει ο υπουργό ς από την καρέκλα του καναλιού, και δεν ξέρει ο ι σ α γ γ ε λ έ α ς που αμέσω ς του ς μάζεψε.、Ναι. Τι είναι, γιατί. λ μ ε για τη φόβη γεννηματά πριν που ήταν μια μετρημένη παρουσία που συνεισέφερε. Διαφωνούσαμε, συμφωνούσαμε κτλ. α ι π α ι υπάρχουν πολιτικοί που κάνουν τόση φασαρία και δηλητηριάζουν καθημερινά τα μυαλά των ανθρώπων και τη κοινωνία. Και είναι... ισοδομούν πάνω στην κοινωνία. Ένα παράδειγμα ο ά ν ε λ ο υ γι' Μα, Για οποιοδήποτε θέμα να, να τοποθετηθεί τ έ τ ο ι ο είδου, τι νόημα έχει ει ί σ α εκτελεστική εξουσία, Υπουργό. ς Έχει γίνει ένα περιστατικό, το διερευνάει η δικαιοσύνη. Τι νόημα έχει να λε ότι καλά κάνανε όπω ς ήταν η πρώτη του δήλωση, τώρα 38 δεν είχαν πρόθεση 38 κάλικε και σφαίρε να σκοτώσουν.、Α. Τι νόημα έχει να τα λέει αυτά ο Υπουργό, όταν η δικαιοσύνη έχει αναλάβει πέρα από το να τσιμπήσουν ψήφου και να του νοιάζει μόνο αυτό και τ α ά λ ε ι σ σ τ α λ ε ι α υ κ α ι για όλα τα θέματα ο Άδεν ο Γεωργιάδη ς βγαίνει και κάνει αυτό σ υ σ τ η μ α τ ι κ ά ε π ι π α ν τ ό ς ε πίστη του. Συστηματικά. Τη μέρα κιόλα ς που οι γονεί του θρυνούν. Ελαδή... Τη μέρα που καλά δεν, ναι, δεν υπάρχει, λένε ένα τυπικό σ κ π ι τ ή ρ ι α και πάνε παραπέρα. Και πίσω από τον Άδωνη στοιχίζονται απόψει ς ότι οι Τσιγκάνοι είναι, είναι αυτοί και πρέπει να σκοτώνονται. Καλά έτσι κι είναι... αλλιώ. Που... Ο υποβόσκονο ρατσισμό ς πίσω από αυτό το βλέπει σε ο π τ ι δ ή π ο τ ε άλλη χώρα. Ο υποβόσκονο ρατσισμό. ς Θα σου πω ότι έχω εντοπίσει εγώ από χτε που διαβάζω στα social media που δίνουν ένα τόνο και ακούω και ανθρώπου όσο μ π ο ρ ο ν α α κ ο ύ σ ο από εδώ που είμαι. Που θα μπορούσε αυτό άντε και να το δεχτεί ς με πολύ μεγάλη συζήτηση. Λένε καλά έκανε και σκότωσε τον τσιγκάνο. Τον παραβατικό. Και αν δεν ήταν παραβατικό, ς θα γινότανε κάποια στιγμή. Επειδή είναι, είναι τσιγκάνο. ς Επειδή είναι τσιγκάνο. Να φυλακιστεί. Είναι διαφορετικό ότι καλά έκανε και προστατεύτηκε. Που θέλει συζήτηση, ξαναλέω. Από το καλά έκανε και τον σκότωσε. Και πρέπει η αστυνομία να σκοτώνει όποιον δεν σα υπακούει στο σταμάτημα. σ ε κ υ ν η γ ά ε ι η αστυνομία, έχει κλέψει το αυτοκίνητο πριν. σ ε κ υ ν η γ ά ε ι η αστυνομία. Τι θέλουμε, τι λογική να έχει αυτό το παιδί τώρα εκεί. Φύγανε, οκ.、Okay, είναι τρέλε, ς δεν έχει κάνει κανεί τα 18. Και πρέπει να σκοτώνεται όποιο ς κάνει αυτό το πράγμα. Υπάρχουν δικαστήρια, υπάρχουν οι αρχέ που μπορούν να το συλλάβουν. Όλα αυτά συμβαίνουν. Σε ι Βγαίνει τυνομία, την πρώτη μέρα, το Σάββατο προχθέ το πρωί και είχε πει άλλη μια δήλωση πάλι, νομίζω, Οι αστυνομικοί πολύ καλώ ς αντέδρασαν. Γιατί ο νεκρό ς έγινε από τον πυροβολισμό μετά την π ρ ο π ά θ ε ι α διαφυγή. ς Και ναι, είχαμε πρόσφατο περιστατικό εκεί στην πλατεία Βάτση πάλι με τον, με τον εμβολισμό. Ε, ναι, η αστυνομία όμω αυτή είναι η δουλειά τη. Ναι, δεν αμφιβάλλουμε ότι αυτή είναι η δουλειά τη. Έχουμε καταλάβει ότι αυτή είναι η δουλειά τη αστυνομία. Όντω, το δούμε και στην περίπτωση του Ζακ και σε άλλε περιπτώσει το έχουμε δει ότι αυτή είναι Ε, να χτυπάει κυρίω ς άοπλου, ς όπου μπορεί να. Έχει μια μανία στα 15 με 18 η ελληνική κ ο ι ν α θ ν μ α τ ά ι στα 3-4 χρόνια、ναι. να κάνει κάτι, ναι. Έχει να φέρει μια ζωή. χ ρ ε ι ά ζ ο ν α ι αυτά άτομα έχει. αστυνομικοί και έτσι λειτουργούν. Έτσι, Δηλαδή αυτό δίνει. νιώθει ασφαλή ς κάποιο ς που θέλει την αστυνομία να υπάρχει. Ε, από αυτού ς που αγαπάνε την αστυνομία και το ρόλο τη, νιώθει ασφαλή. Όταν ακούει ότι μέσα σε κατοικημένη περιοχή αδειάζουν 38 σφαίρε. Και Επίσης, πόσο, πόσο μακριά είναι αυτό. αυτό. Άλλο, νιώθει αξιοπρεπή κάποιο ς και σίγουρο ς για αυτό το κράτο ς όταν βγαίνει ανακοίνωση μετά τη αστυνομία ς και λέει ότι έχουν τραυματιστεί 7 αστυνομικοί. Α, Πρώτον, υπάρχει βίντεο που λέει δεν έχει τραυματιστεί κανεί, το λένε οι ίδιοι στην αναφορά που δίνουν στο κέντρο.、Ναι. Και δεύτερον, πάνε μετά του πάνε στον εισαγγελέα με κλούβα χωρί να έχει τ ρ α Και δεν, δεν υπάρχει τίποτα από α υ τ ά που δεν θα βγει και δεν υπάρχει ψέμα που δεν θα βγει συνδικαλιστή ς να το υποστηρίξει. ν τη αστυνομία. ν α λ λ ά η ίδια το γραφείο τύπου, ο αρχηγό ς τη αστυνομία, οι υπουργοί που ν α από πάνω, ε π ε χ ρ υ σ ο χ ο ί δ η πριν, πόσα ψέματα ε π ε χ ρ υ σ ο χ ο ί δ η Από τη Νέα Σμύρνη, από το εφετείο, τι ακριβώ, και ο ίδιο ε ί π ε 150 μολότοφ. Είχαν πει στο ε φ ε τ ί ο το θυμόμαστε.、Ναι. Και τώρα 7 τραυματίε. μ μ α Κανεί δεν τραυματίστηκε. Γιατί να πει ψέματα η αστυνομία. Τι ε ξέρει γιατί το λέει αυτό. Από τη μεταπολίτευση και μετά υπάρχει ο μπάτσο. ς、mm. Το λέμε, το χρησιμοποιούμε όλοι. Και λένε, καμιά φορά να μιλήσει με αστυνομικού. Σου πούνε, μα μας κατηγορεί τα δίκω. Μα ξεκινήστε εσεί. Όταν ακόμη και για αυτό το θέμα βγάζει ψεύτικη ανακοίνωση επισήμω. Που σημαίνει το έχει σκεφτεί κάποιο. Το έχει οργανώσει στο μυαλό του και το έγραψε. Δεν ήταν εν θερμό. Η ανακοίνωση που γράφεται από το γραφείο τύπου τη ς αστυνομία ς υπάρχει εντολή. Υπάρχει συζήτηση με τον αρχηγό, τον υπουργό, παρατρεχάμενου ς αξιωματικού. ς Όταν λοιπόν το κάνει ς έτσι και συμπεριφέρε έτσι, δεν σ ο λένε μπάτσο. Δεν θα φύγει αυτό, αγαπητέ, από την ελευθερία. Δεν πρόκειται、κοινωνία. να γίνει γιατί και ένα ολόκληρο σύστημα. υ τ α και συνεχίζεται. Μα το επικαιροποιείται κάθε μέρα και το ανανεώνεται μέσα μα κάθε μέρα. Και αυτό είναι κακό για εσά πρώτα απ'、όλα. Ναι. Δεν το καταλαβαίνουμε. Και βγήκαν οι συνδικαλιστέ χθε και σήμερα. Βγήκαν οι συνδικαλιστέ ς λέγανε... αλλά και ολόκληρο το σύστημα και τ ο ν κ α ν α λ ι ό ν αμέσω ς να πέσει από πάνω να το καλύψει, να、και、βγάλει του αστυνομικού. ς Να υιοθετήσουν τι ς ανακοινώσει τη αστυνομία. ς Το βράδυ τη Παρασκευή το έβλεπα, λέγανε Τραυματίστηκαν οι 7 και ταυτόχρονα λέγανε ότι οδηγούνται στην ε ι σ α γ γ ε λ έ α και οι 7.、Ναι. Αυτά συγκρούονται μεταξύ του. Αν κάποιο ε ν α τ ρ α υ μ α τ ί είναι στο κ α ν ε ί Δεν μπορεί να είναι και τραυματία σ τ ο 401 και να πηγαίνει σ τ η ν Ισαγγελέα. Δεν είχαν το στοιχειώδε ς μυαλό να τα διαχωρίσουν, να τραβήξουν τη μία είδηση. Επειδή το οποίο αστυνομία το αναπαράγουν α μ ά σ ρ η τ ο επειδή έχουν μάθει να το αναπαράγουν α κάθε ανακοίνωση των Υπουργείων. Μα γι' αυτό όλο το δημοσιογραφικό σύστημα πάνω σε αυτό το καναλιό πήγαινε αμέσω να το καλύψει. Και βγήκανε βέβαια, υπήρχαν πάντα οι φιλόξενε θ Και ακούμε τώρα εδώ τον πρόεδρο τη ς Ένωση ς Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολική ς Αττική, ς τον κύριο Καλιακμάνη, π ω ς βγήκε να τα μαζέψει. Οι αστυνομικοί δεν πυροβόλησαν κατά ανθρώπου. Οι, α, οι, οι αστυνομικοί πυροβόλησαν κατά του α υ τ ο κ ι ν ή τ ο υ Κατά το δ α π τη β ι σ ή ά κ ρ Κατά του αυτοκίνητου που του εμβόλιζε και πήγε να του σκοτώσει. Αυτό μπορεί να το διαπιστώσει κάποιο γιατί. Πυροβόλησαν όλοι μαζί. Πέσαν 38 σφαίρε. Αν δούμε, Πόσε σφαίρε ς έπληξαν τον νερό α που. Εγώ. εγώ Συλληπούμε την οικογένεια. Οι αστυνομικοί λοιπόν πυροβόλησαν κατά πραγμάτων. Προβλέπεται από τον 3169 ότι ο αστυνομικό ς στη χρήση των όπλων μπορεί να πυροβολήσει κατά αυτοκινήτου. Δεν είχαν και καμία και πρόθεση να σκοτώσουν κανέναν άνθρωπο. κ α Με ί α μ 38 σφαίρε ς δεν είχαν καμία πρόθεση. Αν δεν έχει ς πρόθεση να σκοτώσει ς άνθρωπο, δεν σημαδεύει ς τη θέση του οδηγού. Δεν σημαδεύει. ς τ ο ύψο ς του, του σώματο, ς σημαδεύει ς τα λάστιχα. Σημαδεύει ς ενδεχομένω ς στον αέρα να α ί ξ ε ι ς προειδοποιητικέ. ς Ναι, τ α λ ά σ ώ ν ο α τ είναι νομίζω, κλασική. Το έχουμε δει σε 15 ταινίε. Πέρα τα από τι ταινίε. Το π ρ ω τ ό κ ο λ ο αυτό λέει. Σημαδεύει στον αέρα κ α προειδοποιητικέ. Και μετά ή τ ο Αλλά σε κάθε περίπτωση έχει ς μια πρόθεση όταν ρίχνει ς κ α τ ά πάνω του. ς Μόνο τ ο ότι το πετύχανε τρει, ς έτυχε να το πετύχουν ε τρει. ς Δεν είχαν καλό σημάδι, ξέρω εγώ. Γιατί ξέρει ς ότι μετά θα πέσει ς τα μαλακά, ό,τι και να γίνει. Γι αυτό έχεις την ναι,、πρόθεση. ναι, γιατί ξέρουν πω θα στηθεί κιόλα. Είσαι ένα εκπαίδευτο γίδι που έχει ένα όπλο και βγάζει ό,τι σου έρθει κινδυνορό, ό,τι αποθυμένο μπορεί α ι για να ξ έ ρ ο υ μ ε π ω θα α ν ξ α σ ε ι ρ ο ί ε Δεν έχουμε και καμία εμπιστοσύνη <στηνήθηση> σε όλο αυτό. Καμία εμπιστοσύνη. Ε, ε, σε, στις εμπιστοσύνη στις ή αν έπεσαν μετά για να μ α λ ω θ ε ί Αυτό μου θυμίζει λίγο τε, την περίπτωση Γρηγορόπουλου που χτύπησαν ο κορκονέα που χτύπησε στη βεράντα και, πώς το λένε, και πήγε η σφαίρα. Όχι εκπλησοκρότησε. Πώ το λένε. Εκ, όχι ε π η σ ο σ ε το ρόλο. Εξωστρακίστηκε, ο Εξωστρακίστηκε η σφαίρα σ τ ο Γρηγορόπουλο. Αυτή η περίπτωση. Δηλαδή το επόμενο είναι να π ο ύ ν ότι χτύπησε το μασπιέ και έ κ ρ Ναι. Λοιπόν, έχουμε και άλλου ς αστυνομικού ς π ρ ο σ ώ π ο υ ς του συνδικαλισμού τη ς αστυνομία ς στα κανάλια. Εννοείται, πάντα υπάρχουν φιλόξενε ς θέσει. ς Τώρα ακούμε τον Γενικό Γραμματέα Αστυνομικών Δυτική ς Αττική, ς τον κύριο Κρικέτο. Δυστυχώ, ς κύριε Παυλόπουλε, επειδή άκουσα κάποιου να λένε ότι γ ι ν ε σε κατοικημένη περιοχή, ξέρετε οι καταδίωξει δεν γίνονται στα βουνά. Ούτε οι έκνομε ενέργειε γίνονται στα λαγκάρια. Δυστυχώ, γ ί ν ο ν μ π ό λ ν τ ε ί ι κ α Έχει συμβεί άλλωστε. <coughs> κινδυνεύουν και αστυνομικοί. Και μπορεί να έχουμε αυτά τα δυσάρεστα αποτελέσματα. Μα ς ξενίζει το γεγονό ότι έγινε μια επιχείρηση κατά δίωξη στο κέντρο. Καθημερινότητε. ς Μπορεί να κινδυνεύσουν και πολίτε. ς Τι να κάνουμε. Πίνει ς τον καφέ σου. <laughs> Όπω είπε και ένα συνάδελφο προκαιρού, αυτοί είναι εκπαιδευμένοι. Ξέρουνε σημάδι. Μπορεί να κάθεσει την καφετέρια. Μπορεί να π ε ρ ά και ν να... <laughs> Ναι, φάνηκε εδώ αν ήταν ε κ π α ι δ ε υ μ έ ν η και αν ξέρανε. Μπορεί、σημάδι. να περάσει η σφαίρα, αλλά δεν σε χτυπήσουν. Δεν κινδυνεύει εσύ και στην καφετέρια να σ α ι γιατί ξέρουν σημάδι. Έχει σημασία ο κινησμό ς του κρικέτου εδώ. Η φρασιολογία που χρησιμοποιεί και η ψυχραιμία και αυτό που λέει. Ότι μπορεί να κινδυνεύσουν και οι πολίτε. Δεν τρέχει τίποτα. Είναι δεδομένο δηλαδή αυτοί που φέρουν το όπλο. Όχι ότι πρέπει να έχουμε την άριστη ε κ π α ί δ ι π ο σ ω τ ε υ δεν μ π α Μπορεί να κινδυνεύσει κι α εσύ που κ ά θ ε σ ε ι και πίνει ς καφέ. Ναι. Αυτή είναι. Το έχει μέσα τόσο άλοθη. Ότι、και、έχουν εκπαιδευτεί σε διαχείριση κρίσεων δεν το συζητάμε. Ότι κάποιο πρέπει να εκπαιδευτεί σ τι κάνουμε. Έκτακτο, τι κάνουμε. Σκοτώνουμε, μπορεί να περάσει ένα παιδάκι, ένα σκυλάκι, μια γιαγιά, ένα παππού. Δεν έχει σημασία, το Ρωμά,、oh. εμεί. Μπορεί να, να σκοτωθεί. Τι να κάνουμε. Ναι, μπορεί να ι συμβαίνει, συμβαίνει, ναι, ναι. ναι. Ε, ο επόμενο ς αξιωματικό ς είναι νομίζω σ υ ν τ α ξ ι ο ύ γ ο ς γι' αυτό τα λέει τα πράγματα και αλλιώ. ς Είναι ταξίρχο στην Αποστρατεία ο ναι. κ. Κατερινόπουλο ς και επίτιμο ς πρόεδρο ς των αξιωματικών τη ς αστυνομία. ς Για να δούμε λοιπόν την πλευρά του Κατερινόπουλου που τα λέει απ' έξω. Υπάρχει α π ό λ υ ι α ψυχραιμία. ς Πάνω απ' όλα. Αυτό、mm. είναι δεδομένο. Ε, δεν δείχνει επαγγελματισμό. Βέβαια προσωπικά δεν μπορώ να. Έχω διαφορετική άποψη για αυτή την περιβόητη ομάδα Δία, ς η οποία βεβαίω και προσφέρει πάρα πολλά, αλλά δυστυχώ ς όμω ς είδαμε το τελευταίο εξάμηνο π ρ ο σ λ ά β α ν ανθρώπου, ς του ς εκπαίδευσαν ένα μήνα, του ς βάλανε στην ομάδα Δία ς με αποτέλεσμα οι συνάδελφοί του ς που επιβαίνουν στα ίδια δίκυκλα, οι εκπαιδευμένοι, να κινδυνεύουν πολύ περισσότερο、Μάλιστα. από το συνοδό του παρά του κακοποιού απέναντι. Εκεί χάνεται η ψυχραιμία, χάνεται ο έλεγχο και έχουν π ρ ο Που τα ξέρει λίγο από μέσα,、ναι. περιγράφει τι ακριβώ ς έχει γίνει. Αυτό που όλοι ξέρουμε και αυτό που συζητάμε όταν έχουμε νεκρό ή κάτι πολύ ακραίο, και έχουμε πολύ συχνά ακραία, ειδικά τα τελευταία δύο χρόνια με Νέα Δημοκρατία, που έχουν πάρει το περίφημο αέρα τα πανιά του. ς Έχουμε συνέχεια ακρότητε ς και δολοφονίε, όπω σε τούτη εδώ, ή φοβερά σκηνικά με τη Νέα Σμύρνη, στα εξάρχεια όλα αυτά που έχουν γίνει. Περιγράφει τι ακριβώ έχει γίνει. Και βεβαίω δεν βλέπουμε καμία διαφορά τη αστυνομία του Θεοδωρικάκου από το χ ρ υ σ ο χ ο ί δ η Βλέπουμε ότι το κράτο ς έχει συνέχεια, όντω. Προφανώ. ς Και το Υπουργείο Προστασία του Πολίτη. δ ε περίμενε κανεί ς να δει διαφορά. Όχι, όχι, επειδή έσπευσαν. ν ρ ί μ ε ν ε κανεί να δει διαφορά. Κατασταλτικό μηχανισμό ε ί ν α λ η αστυνομία. Σε πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο αστική δημοκρατία. Και εδώ είναι και ανεκπαίδευτα γύρι. Έχουμε、από、και κάτι π α ρ α π ά ν η λ α ν δ σ μ ό ν α ι η ν ε λ λ ο α ί α σ τ ε Φαίνεται στο κάτω-κάτω. Ναι, δεν ξέρω τι μα σ ώ ζ ε ι από αυτό. Η ασφάλεια του Θεοδωρικάκου, ίσω ς δεν ξέρω τι μπορεί、mm, να μα σώσει. Και Εγώ δεν το ξέρω. Σε ε... κάθε περίπτωση, υποθέτω ότι η απάντηση είναι ο λαό. ς <laughs> Μπορεί <laughs> να μα <laughs> σώσει. Με κάποιο τρόπο. <laughs> <laughs> έμεσα. Και αυτό ς θα... θα ακολουθήσει κιόλα τώρα, πριν πάμε στο δ ι ε θ μ ι σ τ ι κ ό διάλειμμα. Θα ακούσουμε ένα κομμάτι του λαού, τι συνομιλίε που είχαμε τι ς προηγούμενε ς ημέρε. ς Έχουν περάσει λίγο ημέρε ς τώρα. Επανερχόμαστε σιγά-σιγά έτσι με ένα φεϊντίν. Λοιπόν, πάμε το πρώτο μέρο ς του λαού και επανερχόμαστε με τι διεθνίσει. Το πλατάνια δεν το, που το θέλουμε. Έρχονται και τα κυπαρίστια σιγά σιγά.、Yeah. Σε ξεκινάει με φοίνικα, σε πάει σε πλατάνη.、Yeah. Μετά θα τ ή σ ε ι το ραδί και το、yeah. ανάποδα. Λοιπόν, θα δώσω μια παραγγελία να το κρατήσει καλά. Έτσι να το ξέρει, εγώ ο Κωστή από το εγγάλο.、Yeah. Και του λέω: Όταν πεθάνω, θάψτε με κάτω από ένα π α τ マック。 Να με θυμώ τη φ ί λ ι μου σαν κάνουνε σεριάνι. Ωh,、oh, νόμιζε ο κ ύ λ ι ο ς δεν θα με πιάνει, αλλά. Οκ,、okay, το δέχομαι <laughs> γι' αυτό. Λοιπόν, άρα κύριε Δήμαρχε, ένα πλατάνι, ο Κωστή από το Εγγάλο το έχει καπαρώσει απάνω στην Αθήνα. Τέλειωσε. Τέλειωσε. Τέλειωσε. Ο Κωστή από το Εγγάλο τον έχει τον πλατάνο. Να φτιάξει, εγώ προτείνω και ταβέρνε κάτω από κάθε πλάτανο να θυμίζει χωριό. Αυτό είναι. Γύρω-γύρω να... από τον και... πλάτανο να έχει μια ταβέρνα, να τ ι ά δ ε ι ε Οπότε, αυτό. αυτό είναι ωραία πράγματα. Δεν τα κάνω όμω, ε... δεν είναι. Οι άνθρωποι είναι άψιτοι. <laughs> δεν έχουν πει. Δεν έχουν π ε ι ί ν α στο κουρμπέτι, ε τώρα, τ <laughs> Οι φλόροι τώρα <laughs> έχουμε μπλέξει με του ς φλόρου. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα τη ς χώρα. ς <laughs> Ότι λοιπόν, έχουμε μπλέξει με του ς φλόρου. Ναι, άμα δεν είσαι στο κουρμπέτι, δεν, κάν, δεν κάνει ς μία, φίλε. Λοιπόν, Αποστόλη, εγώ στο λέω τώρα, δεν ξέρω αν μπορεί να το φτιάξει, ς αλλά εσύ είσαι πολύ σπίτιτο σ αυτά. Χασαποταβέρνα, ο πλάτανο, ς πανεπιστημίου. Τα έχω πει ήδη, τ ά π α ήδη. Τ άπα, τ άπα. Τα έχει πει, ρε. Έχεις πει, δε. Δεν είπα το όνομα τη Χασαποταβέρνα, ωστόσο είπα κάτω από κάθε πλατάνη μια ταβέρνα να πάει το π α ί δ η σύννεφο. Φτιάξε όμω και μια δ ι α φ ά ν ε Εκεί θα ε ί ν η Αθήνα που Φτι... θέλουμε, α του έ λ λ α π ο τ α ι ν ρ ν α π α ί ζ ό σ ο δ π α κάνω κάτι ά λ ε κ λ α τ ώ ν ι μ α α τ α Δεν μπορεί ς να το φυσά, ς μπορεί ς να το ρουφά ς το κλαρινό. Σα ς παρακαλώ, πέντε. κύριε, για το, το, για το υπονοούμενο. Τώρα, το, τέλο πάντων, δεν πειράζει. <laughs> Επειδή εμεί το ρουφάμε το κλαρινό από τ ο Παγκογιάννη, παίξε κλαρινάκι. α τ ο ρ ο υ φ ά ς το κλαρινό. Μάλιστα. Το ρουφάτε το κλαρινό. Ρουφά, το, το ρουφά.、yeah. Λοιπόν, χ α σ α π ο τ α β α ί ν ο πλάτανο με δ έ σ μ α τ α από τον Batten Banden και τέτοια. Δηλαδή, πιστεύω ότι. π έλεγε... τη... α ι ο ι ε ξ να ο με α ί υ τ ε ν ή τ ν τ π λ ε γ α ν ο π <başka enrolled> α δ ά κ ι α Παϊδάκια φασιανού, μ αρέσει. Όλα, παϊδάκια φασιανού, διάφορα πραγματάκια μ ε σ ά ν θ α δ α μ ά σ κ η ν ο κάστανο, π ρ ο θ ί ν α γιώσα, γουρνοπούλα. ω ρ α ί α π ρ α γ μ α τ α Όλα, μωρήκα. Γιατί με έξω να πω κάτι που έ κ ο υ σ α τώρα μόλι. ς Τι. Πήρε μια κοπελίτσα να πούμε τώρα και λέει: Γιατί βγάζει το γυμναστυριακό, λέει με αυτή τη φωνή και τον άλλο τον Ταριφάκο. Να σου πω, αυτό ο γ υ μ ν α σ και Ο τ α ρ ί φ α που παίρνει τηλέφωνο. Οι παιδί μου έχουν ε πολύ άσχημη φωνή. Κάθε φορά που του βάζει την ώρα του λαού, χαμηλώνονται α κ ο υ σ τ ι κ ά Μήπω ς να του ς ελαττώσουμε λίγο, Δεν πιάνω καν το θέμα το τι λένε. Ωραία, λ λ ι ώ ς είστε ένα μ ή λ υ μ α τ ά κ ι το όμορφο. μ π ο ρ ε ί τ α κ ο μ μ π ο ρ ε ί ε Μπορεί, Μωρί, κοπελίτσα μου, να σου πω κοπλά μου. Γιατί δεν πα ς στο κολονάκι με τι ς φίλε ς σου, να πιείτε κανένα κ α φ ε δ ά κ ι να μιλήσετε για λεφτά. Σεξιστικό, σεξιστικό. Δεν π έ φ τ ω υ από τα σύννεφα ο σ ε ξ ι σ τ ή έ σ Τόσο είσαι.、Έχω. Ένα καλό πάνω σου δεν έχει έτσι κι αλλιώ. Ρε φίλε, εγώ μου ω Άντε, μορε μ α λ α θα εγώ... μιλήσουμε ε... κιόλα και θα κάνουμε εγώ... διάλογο. ι κ τ έ λ ε λ α ρ ε ι τ λ ε ν α σ ω κ α ω τ η Τέλο. Επειδή έχουμε γεμίσει τέτοιου μαϊδανού, του βλέπουμε. Μέχρι και βουλευτέ γίνονται που διαγράφηκαν. Επειδή έχουν ένα κόλλημα με την αυτοπροβολή του, δεν θα μου το κάνει εμένα εσύ εδώ αυτά. Κάθε μέρα να σ χ ο λ ο ύ μ α με το γυμναστριακό και τύπο γυμναστριακό. Και όλο ο ταρήφα π παίρνει τα τσιμπάκια. Αϊσυχτήρια. χ α λ ο α μ ο ύ ρ ι α τ ί τ σ ο υ σ ά ε ν θ έ λ ο Λοιπόν, η Ελλοφρένεια είναι αυτό που ακούτε στα ραδιοφωνά σα. ς Ελαφρώ ς α π ό δ ε κ α τ ι σ μ έ ν η από τον ε, κορονοϊό που χτύπησε τον Θήμιο. Οπότε, έτσι θα πάει αυτή η εβδομάδα μέχρι την Τετάρτη. Ε, ξέχασα να πω ότι στον ήχο σήμερα ήταν ο θ α ν ά σ η ς Αθανόπουλο. σ ς Στο τηλέφωνο ο θ ή μ ι ο ς Καλαμούκη, στο μικρόφωνο ο Αποστόλο Μπαρμπαγιάννη και έτσι φτάσαμε στο τέλο ς σιγά σιγά.、Mm, με, ωραία, μια, με, με μια περίεργη ημέρα, κάπω ς έτσι, με περίεργα θέματα. Συναισθήματα και, περίεργα συναισθήματα και μπλεγμένα όλα αυτά. Όταν αυτά τα συναισθήματα συντονίζονται σε επίπεδο κοινωνία, είναι βαριά η ατμόσφαιρα. Τα, και τα έχουμε ζήσει πολύ τα τελευταία χρόνια ι ά φ α Μέρε ο Θάνατο ς φόβει γεννηματά. Ενώ ξέραμε όλοι, το βλέπαμε. Είναι αλλιώ ς όταν γίνεται. Και είναι, αυτοί, αυτοί, είναι από αυτέ ς τι ς μέρε ς που νιώθουμε όλοι παράξενα και όλοι παρόμοια. Και όλοι εφήμεροι. Ε, <laughs> ναι, εντάξει. <laughs> ε, τα γιατί και τα δύο α ν ο ι Και προβληματισμένοι. Ε, για διάφορου ς λόγου. ς Οπότε εντάξει, ελπίζουμε αύριο καλύτερα τα πράγματα. Θα δούμε και το γεγονό βέβαια τη δολοφονία του. 20χρονου παλικαριού, προχθέ ς το πέραμα, επίση ς μ ι α από τι ς δ υ σ ά ρ ε σ τ ς ειδήσει των ημερών, και του ς υπουργού, ς βέβαια, που βγαίνουν για να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα τη ς αστυνομία ς και να ξεπλύνουν ό,τι μπορούν να ξεπλύνουν. Στο κλίμα και στο πνεύμα, όλα πάνε καλά σ α υ τ τον τόπο. Ό,τι ναι, και, να γίνεται, και να γίνεται. Ό,τι και να γίνεται. Από την άλλη, είμαστε κ α λ ύ τ ε ρ ο από το Βέλγιο. ν α ναι, ν α ε κ υ β έ ρ ν η σ π ά ε καλά. Καλά πήγανε και εκεί ναι, δεν ναι. γίνεται. Ω όλα, η κυβέρνηση πάει καλά. Με έναν τρόπο, υπάρχει ένα ς λόγο ς να βρεθεί κάποιο ς να πει ότι πήγαν όλα πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, εμεί σα θα κλείσουμε σήμερα. Θα σα υ π ο χ ρ ε τ ή σ ο υ μ ε με το δεύτερο μέρο του λαού των προηγούμενων ημερών. Από αύριο, στο ίδιο στυλ, α κ Έλα, Έλα, τι κάνεις. Καλά ί σ ύ Καλά ί σ ύ Ωραία. Πόσο χαίρομαι που σε ακούω. Δεν ξέρω, εσύ ί και το ξέρω. σ τ ν ι δικός θέμα. Ισχύει. φ ί λ ω να κάνω μια σκέψη και θέλω να τη μοιραστώ μαζί σου. Άντε. Σκέφτομαι λοιπόν την καταπράσινη Αθήνα, το καταπράσινο κέντρο τη ς Αθήνα. ς Να το διασχίζουμε σαν να είμαστε ά λ λ ο Ιντιάνα Τζόουν με το γιαταγάνι στο χέρι τώρα να κόβουμε ρε, φίλε, τα, τα φύλλα, να πούμε, να έχει παραπέρα, ξέρω εγώ, δεινόσαυρου τώρα να μα άνε τα πλατάνια, ξέρω εγώ, και να, να προχωράμε εμεί ς τώρα να φτάσουμε. Επειδή είμαστε, προφανώ είμαστε σε πορεία, κάνουμε πορεία, εντάξει, και να προχωράμε εμεί τώρα μέσα π ε λ έ και να φτάσουμε απ' έξω τη Βουλή και να βρίσκουμε λε α ι ε ί μ α σ τ Στου πρωτόγονου ς ανθρώπου ς να βρίσκουμε τα αρχαία μ ά τ μπροστά μα ς να κάθονται και να έχουν κόψει ρόπαλα και να είναι έτοιμοι να μα ς πέσουν, ε Πώ σου φαίνεται, Βαρετό σαν αφήγηση καταρχά. σ υ γ ν ώ μ αλλά αυτό είναι. Να, να σου πω: Να βάλω τον Πακογιάννη να κρυμνιέται από δέντρο σε δέντρο. Ε, αυτό αυτό, α, α, α, αυτό α, α. μ' αρέσει. Α,、okay. ε, εντάξει, δεν θα το ξαναπώ. Απλά βάλω τον Πακογιάννη. Έλα φυλάκια. Έλε, ευχαριστώ. Επίση, ς αυτό ο Κούρτ, πόσο μαλάκα είναι ο μαλάκα, έκαναν ο κάτω ολόκληρη η Αυστρία για ένα ψωρεακτομμύριο ευρώ. Τώρα που ορφάνεψε η θέση αυτού του, του, του, του, του Μπογδάνου, να τον πάρουν ε μεταγραφή εκεί στη Νέα Δημοκρατία να του μάθουν ε δύο-τρία πραγματάκια. Κρίμα το παιδί. Τα παίρνει και εύκολα, ο Πέτσα ς τα εξηγεί και πολύ ωραία. Μια χαρά, θα τα παίρνει αυτό στα γράμματα, δεν τον φοβάμαι. Λέγε μου θες. Με ο τι 70% και πλέον συμμετοχή στην απεργία των εκπαιδευτικών, θα ήθελα να ρωτήσω δύο πράγματα. Πόση ανα, αναφυλαξία και ε ξανθήματα έβγαλε ο Σπύρο ς ά δ ω ν η Μπουμπούκο. ς Έχω αναφυλαξία σε απεργίε. ς Αναφυλαξία. Είπα α π ε ρ γ κ α ι Βγάζω ε ξανθήματα στο στόμα και στο σώμα. Δεν... Πολλά, δεν ξέρω. Και μόνο που χρησιμοποιείτε αυτή τη λέξη είναι λίγο πρόβλημα. Γι' αυτόν δεν σέβεστε. Θα μάθετε να σ έ β ε Θέλω να ρωτήσω πώ ς νιώθει η χουντοφίτσα αυτή τη γ ι α ν ο τ α λ ι μ π ά ν ι κ ε Ραμαίο που λίγε ς μέρε ς πριν είχε δηλώσει ότι απεργούν ι οι συνδικαλιστικέ ηγεσίε. ς Καραχά ς δήλωσε ότι συμφωνεί με τι ς απεργίε ς και γελάνε και οι πέτρε. ς Τι δήλωσε τ η συμφωνεί με τι ς απεργίε. ς Αγώ σέβομαι、yeah. απολύτω και το δικαίωμα στην απεργία. Πότε το δήλωσε αυτό. Ε, εντάξει, από μ α λ λ κ ί ε θα ακούσει πολλέ τώρα, μην α γ ο δ ι κ α ί ω ε α σ χ Την αφήσουμε να περάσει.、Mm, μου έκανε εντύπωση ότι την ημέρα τη ς απεργία, ς την Δευτέρα, στο δημόσιο κανάλι στην ΕΡΤ, στην πολύ π ρ ο ι ν ή εκπομπή, αυτοί οι δύο κοταρίθη και πιταρά είπαν απίστευτα πράγματα. Μεταξύ άλλων, ότι θα μπορούσε ς να κάνει ς μια απεργία σε συγκεκριμένε ς ώρε, ς με συγκεκριμένο τρόπο, που να μην έχει μάθημα. Α, σωστό. Να μην ε... ενοχλεί τον ά δ ω ν αν θέλει να πιει το ποτό του, καφέ του. Ε, δεν είναι εικόνα ανεκτή σε μια η μ Αυτοί ανησυχούσαν πολύ. Δεν μου τα... πάνε στο δ ι ά ο λ ο λέγω, που θα καθίσουμε με τον κάθε μ μαλ... α